Εισαγωγή στην προσκολασαής σε επιστολή, σελίδα 801 Εκολασέ ήσαν αξιόλογο πόλη της Φρυγίας, ουχή μακράν της Λαοδικίας και ιεραπόλεως κείμενε, όσοι να και εκ του Κολοσαής, κεφάλαιο Δέλτα, στίχος 13, όπου μνημονεύονται και τρεις άφτε πόλεις ομού. Ήδη έχει ταφεί σε ρήπια και μνημονεύεται χάρηση στην επιστολήν ταύτην ή τη εστάλης την εναυτές ακμάζουσαν τότε εκκλησίαν. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι δεν είχε επισκεφθεί αυτοπροσώπος στα κολασαΐς, παράβαλε κεφάλαιο Β' στίχος 1 και δεν είχε ιδρύσει αυτά στην εναυτές εκκλησία αλλά ο εκ τη πόλεως ταύτης καταγόμενος επαφράς παράβαλε κεφάλαιο Α' στίχη 7 έω 9 και κεφάλαιο Δ' στίχος 12. Εν τούτης επέδειξε μέγα ενδιαφέρον περί αυτής όπως εμφαίνεται και εκ της επιστολής τάφτης, την οποία αναπέστειλεν εις τους εγκολασές χριστιανούς, για να προφυλάξει αυτούς από των ψευδοδιδασκάλων ή την του να παρασύρουν αυτούς εις είδωστοι αγγελοθρησκείας και ως υπερασχητικά υπερβολάς αποχής από ορισμένων φαγητών και διακρίσεως ημερών. Πληροφορία περί τούτων έλαβε ο Απόστολος υπ' αυτού του επαφρά ως ήλθεν η συνάντηση του Αποστόλου ότε ούτως ή το φυλακισμένος στην Ρώμη κατά την πρώτη φυλάκισή του. Συνεπώς και η επιστολή αυτή γράφει από Ρώμης περί το 63 μετά Χριστόν.